περασμένη ομιλία μας το περασμένο σάββατο δηλαδή αναλύσαμε το στίχο του στίχους 11 και 12 του αναπ του κεφαλαίου των βαριμιον του σολομόντος και μέσα σε αυτούς τους δύο στίχους Ο Κύριος μας δίδαξε και μας υπέδειξε για ποιους επιφυλάσσεται η Βασιλεία των Ουρανών, η αιώνια ζωή, τα πολλά χρόνια. Διότι αυτή είναι η χαρακτηριστική φράση με την οποία μας μίλησε. Εάν ζήσεις λέγει παιδί μου όπως σου λέω τότε θα ζήσεις πολλά χρόνια και εγώ θα σου δώσω και ακόμα περισσότερα. Και εδώ είπαμε ότι δεν ομιλεί ο Κύριος για τα χρόνια αυτής της ζωής τα οποία χρόνια αυτή της ζωής εκείνος τα κανονίζει εκείνο. εκείνος θα ανάλογα από άνθρωπο σε άνθρωπο, σύμφωνα με τις βουλές του και με τα μυστήρια της σκέψης του, εκείνος κανονίζει πόσα χρόνια θα ζήσει ο άνθρωπος επάνω σε αυτή τη γη και πάντοτε με κριτήριο την αγάπη του, και πάντα με κριτήριο το όφελος που θα έχει αυτός ο άνθρωπος ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους. Και έτσι λοιπόν, παρακαλώ κλείστε την πόρτα εκεί πέρα γιατί τα παιδάκια πέστε τους να περάσουν να παίξουν, δεν μπορώ να κάνω έτσι δουλειά. Κύριος λοιπόν κανονίζει τα χρόνια του καθενός ανάλογα με την αγάπη του πάντα αυτό είναι το βασικό κριτήριο αλλά και ανάλογα με διάφορες άλλες παραμέτρους που θα είναι φυσικά ωφέλιμας για τον άνθρωπο άλλον άνθρωπο τον κρατάει πολλά χρόνια για να μετανοήσει άλλον άνθρωπο τον κρατάει πολλά χρόνια για να αγιάζει το περιβάλλον του, να αγιάζει τους ανθρώπους που τον πλησιάζουν γιατί είναι Άγιος. Άλλον άνθρωπο τον κρατάει πολλά χρόνια για να τον εκπαιδεύσει. Τι εννοώ να τον εκπαιδεύσει. Έχουμε τέτοια περιστατικά ανθρώπων που έζησαν πολλά χρόνια στην αμαρτία και ο Κύριος επέτρεψε να σηκώσουν κάποιο σταυρό και το σταυρό αυτό να τον δουν στα βαθιά τους ενδεχομένως γεράματα. <Και> Άλλον πάλι ο Κύριος τον παίρνει νέο. Για να τον προφυλάξει από το κακό. Για να τον προφυλάξει από την αμαρτία. Άλλον ο Κύριος τον παίρνει νέο. Για να πονέσει λίγο η μάνα η αμαρτωλή που έκανε έκτρωση. Να πονέσει λίγο ο πατέρας ο μαρτωλός που έκανε έκτρωση ή που είναι άπιστος άλλον ο Θεός τον παίρνει σε αυτή την ηλικία άλλον ο Θεός τον παίρνει στην άλλη ηλικία σύμφωνα είπαμε πάντοτε με την αγάπη Του και με το συμφέρον της κάθε ψυχής αλλά μας είπε επαναλαμβάνω μας έδωσε μάλλον το κλειδί της βασιλείας των ουρανών Πώς θα ζήσουμε τα πολλά χρόνια στη Βασιλεία των Ουρανών, εάν έχουμε πάντα μέσα μας την αγάπη προς τον Θεό, όχι την αγάπη προς τον Θεό που εμείς εννοούμε, γιατί αν το ψάξετε θα δείτε δεν υπάρχει αγάπη στον Θεό. Κακά τα ψέματα. Και μάλιστα η αγάπη εκείνη που ζητάει ο Κύριος από μας δεν υπάρχει. Ούτε από μας ο παπάδες υπάρχει, ούτε από σας. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Κλείστε την πόρτα σας παρακαλώ, κλείστε την πόρτα. Αγάπη στο Θεό λοιπόν δεν υπάρχει. Γιατί θυμάστε ο Κύριος μαζί της αγάπη... Τέτοια αγάπη, τέτοιου είδου αγάπη η οποία θα είναι ανώτερη και μεγαλύτερη από την αγάπη που έχεις εσύ η μάνα προς το παιδί σου και εσύ η γυναίκα προς τον άντρα σου Αγάπη θυμάστε που μας την περιέγραψε με τέσσερις μικρές φράσεις Αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ της σου και εξ τη της καρδίας σου και εξ τη της σου και εξ τη της σου». Mm. Τέσσερις πράσεις. Mm. Για να σου δώσει τι πρέπει, τι, να σου δώσει να καταλάβεις τι σημαίνει αγάπη προς τον Θεό. Mm. Γιατί και τα παιδιά μας δεν τα αγαπάμε έτσι, εξ τη της ψυχής μας και εξ τη της καρδίας μας. Γι' αυτό φτάνει στο σημείο να σου πει «Και ανώτερο από τα παιδιά σου θα αγαπήσεις το Κύριο». Και αν όπως λέτε εσείς οι μητέρες και κάποιοι πατεράδες ότι εγώ πεθαίνω για το παιδί μου, μπράβο σου. Για το Θεό πεθαίνεις. Για εκείνον είσαι έτοιμος να, δήσεις, να δώσεις το αίμα σου. Για το παιδί σου πεθαίνεις και καλά κάνεις. Το πρώτο λοιπόν αν θες να κληρονομήσουμε τη βασιλεία των ουρανών και εγώ και εσύ, αγάπη προς τον Θεό, παθιασμένη αγάπη αδελφοί μου. Να μην βλέπουμε τίποτε άλλο, να μην υπάρχει κάποιο υλικό στοιχείο το οποίο να το προτιμάμε από την αγάπη του Θεού. Να μην υπάρχει τίποτα που να μας δένει με αυτό τον κόσμο. Είδατε οι Άγιοι πως αγάπησαν τον Θεό. Τι του έταξε του Αγίου Δημητρίου ο τύρανος Τι του έταξε λαγού με πετραχίλια Θα έχει τα πάντα του λέει Θα σε κάνω συναυτοκράτορα δεν θέλω τα για τον εαυτό σου Δικά σου Τι δούμε του Αγίου Γεωργίου Θα τα όλα Όχι δεν θέλω Σου τα ζήτησα Δεν θέλω Προτιμώ την αγάπη του Θεού γιατί βλέπετε ο διάολος και τα οργανά δεν έχουν να σου δείξουν τίποτα άλλο την αγάπη των υλικών στοιχείων σου δίνουν; την αγάπη στο γονιό την αγάπη στο παιδί την αγάπη στο σπίτι την αγάπη στα λεφτά την αγάπη εκεί σου σπρώχνει, εκεί σε σπρώχνει να σε δελεάσει όταν ο άνθρωπος, άνθρωπος είναι σκλαβωμένο κυριολεκτικά από την αγάπη του Θεού δεν βλέπει τίποτε άλλο μπροστά του Πρώτη και μεγάλη αγάπη είναι εκείνη. Όχι να μην αγαπά Όχι. Όχι να μην αγαπήσει τον πατέρα σου. Αλλήμον. Όχι να μην αγαπήσει τη μάνα σου. Αλλήμον. Όχι να μην αγαπά το παιδί σου. Αλλήμον. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Αλλά πρώτη και μεγάλη αγάπη θα είναι η αγάπη προ τον Θεό. Μπροστά στην οποία αγάπη δεν θα συγγίζουμε και δεν θα υπολογίζουμε τίποτα. Γιατί θα έρθει αυτή η ώρα αδελφοί μου. Δεν ξέρω αν θα την προλάβετε εσείς και εμείς οι μεγαλύτεροι κάπως πιθανόν όμως τα παιδιά να την προλάβουν και θα είναι εκείνη η αγάπη θα είναι μάλλον εκείνη η στιγμή κατά την οποία αντίθεες δυνάμεις, αρνητικές δυνάμεις θα σου ζητήσουν όπως τότε τι θέλεις, λεφτά θέλεις ή θα το κεφάλι το Θεό θέλεις ή θα το κεφάλι εκεί πάρει αποφάσει όπως τότε στους Αγίους Μάρτυρες και το δεύτερο είπαμε που ζητάει ο Κύριος για να γίνουμε κληρονόμοι της Βασιλίας των Ουρανών είναι αδερφοί μου τι είναι, τι είναι η σύνεση είναι η σύνεση τι σημαίνει σύνεση σύνεση σωστή απόφαση αυτό σημαίνει σύνεση. Βουλή Αγίων Βουλή Αγίων σύνεσης. Αρχή σοφίας φόβος κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης. Σύνεση σημαίνει σωστή απόφαση. Δηλαδή, απλά πράγματα. Ρώτα έναν Άγιο τι θέλει στη ζωή σου. Δηλαδή, τι θέλει. λεφτά θέλει. Ποιο να τα κάνει. Τι θέλει τα παιδιά του όχι Ότι δώσει ο Θεός Μου δώσε ο Θεός παιδιά Ο Θεός το επιλογή Προσπαθεί αγωνίζεται κάνει καλά παιδιά Τι θέλει αγώνια όχι Ίσως και εκείνο το θέλει Αλλά είναι μια δεύτερη επιθυμία του. Η μεγάλη του επιθυμία Είναι αυτή που είπε ο Κύριος Τι θέλετε, τι θέλετε; Να σας πω τι πρέπει να θέλετε Λέει ο Κύριος Ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού τι θέλετε, τι θέλει, τι επιθυμίες έχεις σε αυτή τη ζωή γιατί άμα το πεις αυτό ξέρει, άμα το πεις αυτό σε έναν κύκλο σε έναν κύκλο έτσι κοσμικών ανθρώπων τους πεις ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού θα δεις, θα παράνε όλοι ξύλο Τι λέει τώρα, είστε καλά το αυτός Επαλάβωσε, επαλάβωσε αυτός τι λέει ήρθε εδώ πέρα να μας μιλήσει για θάνατο, Τι λέει ο Απόσελο Παύλο. Διαβάζει την εγγραφή, Δεν διαβάζετε. Τι να σα κάνω, Δεν φταίω εγώ αδερφή μου. Ομολογήστε μόνοι σα, Έχει βγάλει η γλώσσα μου. Μαλή να σα λέω, Διαβάστε και διαβάστε την εγγραφή. Κλείστε τι βρωμοφυλάδε και ανοίξτε την εγγραφή να διαβάσετε. Τι λέει, Τι λέει ο Απόσελο Παύλος επιθυμίαν έχω επιθυμία μια μεγάλη επιθυμία έχω λέει μια μεγάλη επιθυμία έχω τι εισ το αναλύσε και σύν Χριστό είναι έχω μεγάλη επιθυμία λέει να πεθάνω να λιώσει το κορμί μου για να πάω κοντά στο Χριστό επιθυμίαν έχω βλέπεις ο σοφός άνθρωπος βλέπεις ο σοφός άνθρωπος που έχει Σύνεση στο κεφάλι του έχει Σύνεση στο κεφάλι του επιθυμία έχω τι επιθυμία έχεις Πάντε Άγιε Παύλε τι επιθυμία έχεις λεφτά τι να τα κάνει τα λεφτά τι να τα κάνει τα λεφτά τι επιθυμία έχεις Άγιε Παύλε σπίτια τι να τα κάνει τα σπίτια τι επιθυμία έχεις Ιστο αναλύσαι και συγχριστώ είναι έχω επιθυμία να αναλυθεί το κορμί μου για να ζήσω κοντά στον Χριστό. Μεθάρρου θα, με θα έχουμε τις Αγίες Εικατερίνες. Διαρωτήστε τι να δείτε. Όταν γνώρισε τον Κύριο τη ρέχνει διάβαση τη ζωή της. Δεν την έχει διάβαση. Τι μου κοιτάτε. Τραβάτε στα βιλίω πολλή ώρα παρά το βίο της μου λες δεν ξέρω αρχαία, δεν ξέρω αρχαία και δεν μπορώ να διαβάσω Αγία Γραφή. Μάση το καλό δεν ξέρεις αρχαία. Μα νέα δεν ξέρεις. Ελληνικά δεν ξέρεις. Πέντε αράδες γράμματα δεν τα Γιατί να κάθεσαι να διαβάζεις τη, τις εφημερίδες και να ξέρεις το ρουβά και τον ένα και τον άλλο και να μην πάνε να μάθεις τι λέει ο Άγιος Γεώργιος και η Αγία Εκατερίνη και η Αγία Ελένη. Όλα τα ξέρουν αυτά. Όλα. Τα παιδιά του σχολείου όλα. Καλύτερα από τα μαθηματά τους ξέρουν τους ποδοσφαιριστές, τους ειδοποιούς, τους τραγουδιστάδες. Όλα τα ξέρουν αυτά. Άμα του πεις για κανέναν Άγιο, ούτε ξέρει αν υπάρχει. Ούτε ξέρει αν υπάρχει. Και με τα ονόματα που τους δίνετε κάνοντας μια παρέκβαση, η Δίνα και η Μούλα και η Νούλα και η Σούλα, δεν ξέρουν και ποτέ γιορτάσουν, δεν ξέρουν και ποιον Άγιο έχουμε. Δεν ξέρουν ποιον Άγιο έχουμε. Πάτε λοιπόν βίους Αγίου να δείτε πως αυτοί οι Άγιοι αγάπησαν τον Θεό και βρέθηκαν κοντά του. Η Αγία Κατερίνη όταν γνώρισε λέει τον Κύριο, όταν τον Κύριο ενώ είχε πάθος να παντρευτεί να βρει τον καλύτερο άντρα να βρει τον πιο μορφωμένο να βρει τον πιο σοφό να βρει τον πιο πλούσιο να βρει τον πιο δοξασμένο όταν τον εγνώρισε Έλεγε, έλεγε στου δικού της, πάρτε τα όλα. Πάρτε και τα λεφτά μου, πάρτε και τα λεφτά, πουλήστε τα όλα. Εγώ το γαμπρό τον βρήκα. Τον γαμπρό τον βρήκε, πού τον βρήκε, παιδάκι μου. Της είχε οραματιστεί ο κύριο, τον είχε δει σε ό, ό, όραμα. Εγώ τον ίδιο, Να, βλέπει και το δαχτυλίδι, της είχε δώσει και το δαχτυλίδι ο κύριο. Το βλέπετε, λέει το δαχτυλίδι, αυτό είναι δικό του γαμπρό. Μα είσαι στα καλά, σου τα καλά μου είμαι. Εσύ δεν είστε στα καλά σα. Εγώ είμαι στα καλά μου. Το μυαλό μου δουλεύει μια χαρά. Θα σε σφάξουμε, θα σε σκοτώσουμε, θα, κάνεις, θα περάσεις μαρτύριο. Δεν με ενδιαφέρει. Κοντά στον στο γαμπρό να πάω εγώ. Αυτή είναι η επιθυμία μου, να βρεθώ στον γαμπρό μου. Αυτή, εγώ μου αδερφοί, είναι η παθιασμένη αγάπη που λέγαμε πρόεδρε Αυτή είναι η παθιασμένη αγάπη. Η αγάπη η αγάπη εξ τη ψυχή ψυχής και εξ τη καρδιά καρδίας και εξ τη ισχύω και εξ όλης της διαγύειας να μην βλέπει τίποτα προστά σου παρά μόνο Χριστό και μόνο Χριστό και τίποτε άλλο και τώρα να προχωρήσουμε παρακάτω τώρα κυράδες μου να με συγχωράτε τώρα ο λόγος του Κυρίου θα γίνει καυστικός καυστικός όχι γιατί εμείς οι άντρες είμαστε καλύτεροι Α, εδώ δεν ξέρω παραπονεθείτε στον Κύριο αν έχετε παράπονα εδώ τώρα ετοιμαστείτε Γηνη άφρον και θρασία εν δε ψωμού γίνεται ή πίσταται επίσταται Εκάθισε εκάθισεν του εαυτής οίκου επιδήφρου εμφανός εν πλατείες προσκαλουμένοι τους παριόντας και κατευθύνοντας εντεσοδείς όσες Ως εστίνημον αφρονέστατος εκλινά το πρόσμε και της ενδέέση φρονήσεως παρακελεύο λέγουσα. Άρτων κρυφίων ιδέως άψαστε και είδατος κλοπής γλυκερού μέχρι εδώ είναι οι επόμενοι πέντε στίχοι δεν θέλω να σας πικράνω πολύ για αυτό είπα πέντε στίχους να προχωρήσουμε να το ξεπεράσουμε γρήγορα γιατί το περισσότερο εδώ ακροατήριο γίνεται και σαν να σας πικράνω σήμερα όλοι θα έχουμε μόνο πέντε άντρες εδώ πέρα όσους βλέπετε οι υπόλοιποι θα σηκωτείτε να φύγετε Γι' αυτό θα τα πάρουμε στα γρήγορα το κατηγορητήριο σήμερα να, να μην σας χάσουν Τι λέει λοιπόν εδώ Γινή άφρον και θρασία Ποια είναι η γυναίκα η άφρον και θρασία Η άφρον είναι η άμυαλη γυναίκα Η γυναίκα η άμυαλη. Και ποια είναι η γυναίκα η άμυαλη. με εσείς οι γυναίκες τις ξέρετε καλύτερα. Εσείς οι γυναίκες που συναυλίζεστε με γυναίκες και συναγελάζεστε με γυναίκες, εσείς τις ξέρετε καλύτερα ποιες είναι οι γυναίκες, οι άφρονες... Και οι οποίε είναι άμυαλε, δεν έχουν μυαλό στο κεφάλι τους Ή μάλλον δεν θα το λέγα έτσι, εγώ θα το έλεγα κάπω αλλιώ. Έχουν μυαλό, δαιμονικό μυαλό στο κεφάλι τους Το μυαλό τους το έχει πάρει ο σατανάς και το έχει κάνει κομποσκίνη. Τι είναι το κομποσκίνη, το κομποσκίνη, το, το έχει δει το καλό. Το πώ το παίζει ο καλό γύρω στο χέρι του. Έχει δει, πώ πάει το χέρι του, ε ε, έτσι το έχει κάνει το μυαλό των γυναικών. Το παίτει έτσι, κομποσκήνει στο χέρι του ο τον Των αφρώνων γυναικών. Και ποια είναι η αφρών, προσέξτε, είναι η θρασία που λέει παρακάτω, γιατί βλέπετε τα βάζει παρεούλα. Γινή αφρών και θρασία, γιατί η αφροσύνη, η αμυαλιά, γεννάει τη φρασίτητα, την ασέβεια η γινή άφρονη κοσμική γυναίκα η γυναίκα η ασεβής γυναίκα δεν σέβεται τίποτα δεν σέβεται το Θεό πάνω και αυτός που δεν σέβεται το Θεό δεν σέβεται κανέναν Αυτός που δεν φοβάται το Θεό δεν υπάρχει περίπτωση να φοβηθεί άνθρωπο. Αλλά ενώ νομίζει ότι είναι και τι δεν είναι αφού σου λέω εγώ είμαι ασεβής το Θεό δεν υπολογίζω το Θεό θα υπολογίσω σένα το παίζει δηλαδή κάποια έρχεται ο Κύριος της κόψει τα ποδάρια και δεις τι λέει ενδεής ψωμού γίνεται Αυτή η γυναίκα θα πεινάσει. Και θα πεινάσει, με ποια έννοια θα πεινάσει. Θα πεινάσει, θα τα χάσει και εδώ πέρα σίγουρα, θα πεινάσει και επί της γης, θα πεινάσει. Θα πεινάσει και αυτή, θα πεινάσει και το σπίτι της, θα πεινάσει και το σόι της, θα πεινάσουν και τα παιδιά τη. Ενδεείψω μου γίνεται. Αλλά περισσότερο από όλα θα πεινάσει η ψυχή της. Διότι η υγιεινή, η άφρον και θρασία έχει χάσει ποιον, τον άρτων της ζωής. Και ο άρτος της ζωής είναι ο Χριστός. Η υγιεινή, η άφρον και θρασία η κακομήρα αυτή η ταλέπορη αυτή γυναίκα γιατί είναι αξιολύπητη γυναίκα άλλο αν το παίζει καμπόση αυτή η γυναίκα είναι αξιοθρύνητη γιατί έχασε την επαφή της με τον Χριστό έχασε την επαφή της με τον Θεό και δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε γιατί ήταν εύκολο το κείμενο δεν ξέρω αν παρακολουθήσετε παρακάτω να δείτε το κατάδυμά της εγώ όμως θέλω εδώ να σταθώ λίγο και να ψάξω κάτι πως γεννιέται πως γίνεται αυτή η γυναίκα άφρον και θρασία γιατί ξέρετε τι φοβάμαι ότι τέτοιες γυναίκες άφρονες και θρασίτατες δυστυχώς τις βρίσκουμε πολλές φορές και τις εντοπίζουμε και μέσα στην εκκλησία και σας το λέω αδερφές μου όχι διότι θέλω να σας κατηγορήσω εδώ ό,τι έλεγα προηγουμένως αντιληφθήκατε ότι ήταν αστεία ε, τώρα όμως μιλάμε σοβαρά η γινή άφρονα και θρασία πολλές φορές βρίσκεται και μέσα στην εκκλησία και ποια είναι αυτή, είναι η γυναίκα εκείνη η γεμάτη εγωισμό. Εκείνη η γυναίκα που δεν μπορεί να της επιβληθεί ούτε ο ίδιος ο Θεός. Αντιμετώπισα αυτές τις ημέρες μια τέτοια κατάσταση. Σε γυναίκα, τη εκκλησία χρόνια στην εκκλησία χρόνια στην εκκλησία για να δείτε τι σημαίνει άφρονα και θρασία στην εξομολόγηση <coughs> να της υποδεικνύω το σωστό να της λέω παιδί μου τι ανάγκη έχω εγώ να κάνεις εσύ το σωστό ή το λάθος από πόνος το λέω αυτό είναι το σωστό Όχι δεν είναι αυτό το σωστό Πρέπει λογημένη κάνει αυτό που σου λέω παιδάκι Ξέρετε τι σημαίνει δαιμόνιο Ξέρετε τι σημαίνει δαίμονας Με κέρατα και με ουρά Ξέρετε Εγώ επιτρέψτε μου να πω Ότι τον είδα μπροστά μου Στο πρόσωπο αυτής της γυναίκας Αυτή είναι η γυναίκα η άφρονα και χρασία, που μπροστά στη δόξα της, μπροστά στον εγωισμό της, δεν βλέπει τίποτα. Όλα στάστη και πουρμπερη, προκειμένου να κυριαρχήσει το δικό μου. Γυναι άφρον και θρασία ενδεεί ψωμού γίνεται. Ξέρει ο κύριο την πετσοκόψει, τη τόπα κιόλα. Πρόσεξε, τις λέω. Είσαι ασεβή, μιλά με θρασίτητα, επέρασε στα εσκαμμένα, υπερεύει στα εσκαμένα. πρόσεξε. Πρόσεξε. Γιατί ο Θεός πετσοκόβει. Όταν σηκώνουμε ψηλά τη μύτη, την κόβει τη μύτη ο κύριο. Και όταν σηκώνει ο κόκορας το γυρί του, την το κόβει. Πρόσεξε. Πρόσεξε, θα σε κοντίνει ο Θεό. Νομίζω ότι είσαι ψηλή. Νομίζω ότι είσαι καμπόση. Νομίζω ότι έχει μπόη μπροστά στον Θεό. Δεν έχεις μπόη, πρόσεξε. Να σε κόψει ο Θεό. Να σε κοντίνει ο Θεό. γινή άφρον και θρασία προσέξτε αδερφές μου τώρα για όλες σας ισχύει αυτό σας είπα εμείς οι άνδρες έχουμε άλλα κουσούρια έχουμε άλλα βάρη προσέξτε όμως αυτό γιατί ξέρετε κάτι ο σατανάς βρίσκει εύκολα πόρτα σε σας, όπως τότε στην έβα. έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες η έβα έπεσε πρώτη δεν έπεσε ο Αδάμου γιατί η γυναίκα είναι πιο αφελής από τον άντρα και μετά την κάνει ο διάολος εγωίστρια να μην βλέπει τίποτα μπροστά τη. και πέφτοντας αυτή κοιτάει να κατρακυλήσει μαζί της και πολλούς ακόμα φοβηθείτε αυτή τη φράση που λέει εδώ ο Κυρίος το αφρόν και θρασία εάν είσαι ταπεινή εάν είσαι ταπεινός εάν είσαι συνετός εάν υποτάσσεσαι στον Θεό και στο πνευματικό σου παραπολά γιατί όταν λέμε υποτάσσαμε στον Θεό στο πνευματικό υποτάσσαμε εκεί είναι ο Θεός δεν κινδυνεύει. εάν όμως σηκώσεις μπαϊράκι εκεί σε πήρε ο διάολος και σε, τε, σε τίναξε σε ξετίναξη ο Τα βάζει μαζί στο υπογραμμίζω αυτό τα βάζει μαζί εδώ ο Κύριος άφρον και θρασία <χε> Βάτε το και αντίστροφα θρασία και άφρον γιατί το θράσος την τρελαίνει τη γυναίκα αλλά και η τρέλα δημιουργεί το θράσος Προσέξτε εσείς στο πείσμα του σατανά να σας ρίξει πεισμωμένες και εσείς με ένα άγιο πείσμα μείνετε κολλημένες με ταπείνωση επάνω στο θέλημα του Θεού που σας εγγυάται το πετραχίλι του πνευματικού σας <χαι> Μην ξεκολλάτε από το πετραχίλι αυτή την έπαθε, την έπαθε γιατί είχε απομακρυνθεί από το πετραχίλι Προσέξτε στο πετραχύλι του πνευματικού σας κάθε δύο εβδομάδες κάθε τρεις εβδομάδες κάθε μια φορά το μήνα οπωσδήποτε οπωσδήποτε μην περμένεις Χριστούγεννα και πάσχει. αυτό δεν είναι εξομολόγηση αυτό είναι θεοβεξία. και είδη λέει παρακάτω άκου έτσι που πάμε και το άλλο μα πάλι τα ίδια θα λέμε λοιπόν «Η ουκ και πίστατε εσχήνιν» είδες τι κάνει η και θρασία έχασε την τροπή της δεν ξέρει λέει τι σημαίνει η τροπή γιατί ξεγυμνώθηκε η γυναίκα σήμερα έχασε την τροπή γιατί γιατί είναι πλέον άφρον και θρασία Έχασε τα μυαλά της Το θράσος της Η ασεβειά της Απέναντι στον Θεό Και δεν λέω για τα κοριτσόπλα τα μικρά Που ενδεχομένω κακώς τα διδάξατε Και κακώς τα πληροφορήσατε μιλάω για τους μεγάλες Αυτές που αξιώθηκαν Να μάθουν την αλήθεια Να σπουδάσουν την αλήθεια Κοντά σε πνευματικούς Κοντά σε άγιους γονείς και τα ξέχασαν όλα γιατί βλέπω, βλέπω κάτι μονάδες, γερόντισε, άγιες γυναίκες που έρχονται με πόνο. παπούλια μου δεν τους μάθαινα εγώ αυτά τα πράγματα. Ξεγυμνοθήκανε, δεν τρέπονται κανέναν. Ούτε τα παιδιά τους τα ίδια. Εγώ τους δίδαξα, τους μίλησα, τους είπα την αλήθεια. εγώ αυτές κατηγορώ δεν κατηγορώ το παιδί το παιδί κακός το πληροφόρησε, κακός το δίδαξες εσύ φταίες δεν φταίει το παιδί δεν φταίει το παιδί η και πίσταται σχήνει η γυναίκα η άφρον και θρασία δεν ξέρει τι σημαίνει η ντροπή ξεγυμνώνεται Βάφεται, προκαλεί, συργιανάει στους δρόμους, χάνει το σπίτι τους, το σπίτι της, χάνει τον άντρα τη, δεν υπολογίζει τίποτα. Έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος για εκείνη τη γυναίκα η οποία υπήρξε η αιτία σε μεταλέοντος και αρκού ή μεταγυναικός πονηράς και γλωσσόδους προτιμούσα λέει να κοιμάμε παρέα με λιοντάρια και με αρκούδες παρά με γυναίκα απολυλογού και θρασία. που δεν έχει σεβασμό που έχει χάσει μέσα τις, έχει χάσει την τροπή έχει χάσει την τροπή προσέξτε αδεφές μου εν ταπεινώσει να κινείστε σαν χριστιανές γυναίκες με σεμνότητα με ταπείνωση οι Άγιες που βλέπετε στις Εκκλησίες που βλέπετε στις εικόνες όλες εκοσμούνταν πρώτα απ' όλα με την ταπείνωση και την υποταγή στο θέλημα του Θεού προσέξτε το αυτό διότι εδώ ο διάολος κυροφυλατή από εδώ πιάνεται εδώ είναι το μεγάλο αγίστρι του εδώ είναι το μεγάλο αγγίστη του ο εγωισμός εδώ μας τσακώνει όλους προπάντων δε εσάς τις γυναίκες τι κάνει η άφρον και φρασία γυναίκα ακούτε εκάθισε λέει εκάθισε επί θύρες του εαυτής οίκου επί δίφρου εμφανώς Προσκαλουμένοι του παριώντα και κατευθύνοντα εντε αυτών. Τι κάνει η γυναίκα, η άφρον, η φρασία, η εγωίστρια, αυτή που έχασε την εντροπή, τι κάνει, κάθεται λέει επάνω σε σκαμνί, επιδίφρου, εμφανώ. Τι σημαίνει αμφανώς. Κοιτάει να τραβήξει τα βλέμματα. Το σημαίνει αμφανώς. Με προκλητική συμπεριφορά. Με προκλητική ασεμνότητα. Με προκλητική ασέβεια. Με προκλητική θρασίτητα. Κοιτάει να τραβήξει τα μάτια των περαστικών. Και τότε μεν έτσι έκανε. Σήμερα έχουν άλλο τρόπο. Οι ασεβείς και ασύνετες γυναίκες. Τι έχουν. Ρωτήστε σε εσείς που τις ξέρετε. Ή και τι ζείτε ακόμα. Πηγαίνετε. Το πρωί έφυγε ο άντρας για δουλειά. Τι τσάντα και δρόμο. Πού πας κυρά μου. Σπίτι δεν έχεις μαγεριό δεν έχεις, νοικοκυριό δεν έχεις πού πας κυρά μου 8 η ώρα το πρωί στα μαγαζιά πού πας κυρά μου έχεις σπίτι κυρά μου, έχεις παιδιά ενδεχομένως έχεις και αγώνια πού πας κυρά μου προκλητικά αντιμένοι προκλητικά βαμένοι να τραβήξει δεν πάει για ψώνια. Για ψώνια πάει. Άλλου είδου ψώνια. Δεν πάει για ψώνια. Για ψώνια πάει. Άλλου είδου ψώνια. Γελάτε. Για κλάματα είναι αδελφοί Ό, Όχι για ψώνια. Κάθε μέρα για ψώνια. Μα πόσα λεφτά να έχει να ψωνίζει κάθε μέρα. Πόσα λεφτά να έχει. Και πόσα τη λείπω από εκείνο το δόλιο το σπίτι. Ούτε ώστε να μπορεί να ψωνίζει κάθε μέρα. Δεν πάει για ψώνια. Άλλοι είδους ψώνια πάει. Αυτό που λέει η Αγία Πού πας. Πά να πιω καφέ. Κάτω στο σπίτι σου να πιεις καφέ. Είδες τι λέει. Προσκαλουμένοι. Τους παριοντας και κατευθύνοντας εντεσοδείς Αυτόν. Τα ζούμε αυτά, αδερφοί μου. Μην με κοιτάτε παράξενα και δίθεν ότι δεν καταλαβαίνετε αυτά που λέω. Και πιθανόν κάποιες από σας και εύχομαι όλες μέσα από την καρδιά μου τα εύχομαι να μην ξέρετε τι σημαίνουν όλα αυτά. Αλλά εγώ μέσα από την εξομολόγηση έχω πάρει πικρή πείρα και ξέρω τι σου άσους λέω. Και όπω σα είπα, δεν μιλάω για παιδάκια των 16, των 17, των 18 χρονών, των 20 χρονών. Όχι. Μιλάω για 40, για 45 για 50 για 55 για 60 Που δεν έχουν σπίτι, το χάσαν το σπίτι του. αυτέ μιλάω. Και πολλέ από αυτέ είναι και τη εκκλησία. Για αυτές μιλάω που δεν υπάρχει σπίτι να τι κλείσει μέσα να καταλάβουν τον προορισμό τους ποιος είναι σας το εύχομαι μέσα από, το, από την καρδιά μου σας το εύχομαι να μην ξέρετε τι σημαίνουν όλα αυτά και να τα πρωτοακούνται εδώ σήμερα αλλά δεν είναι έτσι πολύ φοβάμαι ότι και εσείς ξέρετε και ακόμα περισσότερα από αυτά τα οποία λέω εγώ Εκάθησεν. εμφανώς τι σημαίνει εμφανώς η Αγία Γραφή ξέρετε εδώ πολλές φορές να μου επιτραπεί χρησιμοποιεί και λέξεις σόκιν αγγίζει δηλαδή θέματα τα οποία ακριβώς εμείς οι άνθρωποι από μια δίθεν ντροπαλότητα από θεμούν να το εμφανό σημαίνει κινείται με προκλητικότητα με γύμνια, με ασέβεια κάθεται απρεπώς να μην πω περισσότερα, καταλαβαίνετε καταλαβαίνετε και αν με ρωτήσεις, γιατί φωνάζεις πάτερ θα σου πω, ξέρεις γιατί γιατί φωνάζω ε. γιατί όπως σας έχω πει και άλλη φορά εξαιτίας ημών των γυναικών το είμαι ύψιλον και το ότι κάποτε από κάποτε μάλιστα μάλλον αρχίσατε να βγαίνετε στο δρόμο να ζητάτε δουλειές όλες σας, να θέλετε το πρωτοφολάκι σας όλες σας, την ανεξαρτησία σας όλες σας, δούλα του άντρα μου θα είμαι εγώ. Ε, από τότε ξέρετε τι έχει γίνει εδώ στην Ελλάδα κυρίες δεσποινίδες ξέρετε τι έχει γίνει εκλείσανε σπίτια οδήρονται παιδιά οδήρονται γυναίκε, γυναίκες τίμιες γιατί κάποια από αυτές που ήθελε την ανεξαρτησία της επλέβρισε τον άντρα της ο οποίος δούλευε Και για τα μάτια αυτής της βρωμιάρας, της πόρνης, ο άνθρωπος εγκατέλειψε το σπίτι του. Και τα παιδάκια του κλαίνε σήμερα πίσω. Αλλά τα δάκρυα αυτών και οι κραυγές τους δεν φτάνουν στα αυτιά μας. Ούτε στα αυτιά της τηλεόρασης. Εκείνη μόνο έχει να μας παρουσιάζει την έγλη, την δίθεν ελευθερία. Τι που είμαστε στο Μεσαίωνα. Θα τις κρατήσουμε τις γυναίκες με την μπουρκα. Έτσι δεν μας λένε. Δεν μας λένε όμως τα δάκρυα που χύνονται μέσα σε αυτά τα σπίτια. Που οι γυναίκες απελευθερωμένες φελεόν φύγανε. Και τα διαζύγια έχουν γίνει στα 70 και στα 80% έχουν φτάσει. Τώρα δεν μας τα λένε. Και δεν μας λένε οι άντρες είναι πλέον τίμιοι μέσα στα σπίτια τους μπορεί να μην χωρίσανε αλλά ελάτε να σα τα πω εγώ μέσα στα τα πω για την εξομολόγηση αλλά δεν ακούσετε όμως πόσα ακούμε μέσα στην εξομολόγηση και η γυναίκα να αισθάνεται ότι έχει τον τίμιο άνθρωπο δίπλα της ελάτε να τα πούμε Ποιο φταίει, ο άντρας σου φταίει, όχι και εκείνος φταίει όμως αυτό που λέει εδώ ο Κύριος η γινή η άφρον και θρασία που με τη συγκατάθεση τη δικιά σου και με την ανοχή τη δικιά μου και με τις συγκριτάδεση των αυτών των κυβερνότων και με τους νόμους των κυβερνώτων ήδη αυτή σου λατσάρει έξω στον δρόμο σου, και αποτελεί τον υπαριθμό ένα κίνδυνο και αντί να αποκρουστεί ευρύ και μημήτριες. και αντί να την αποκρούσουν οι γυναίκες οι εμνές έγιναν και αυτές άσεμνες και είτε, να πάρτε εσύ; εσείς, εσείς. Εσείς. Εγώ έχω γίνει, γίνει γράφικος έτσι με λένε. Γράφικος έχω γίνει. Ξέρετε γιατί? Γιατί όταν έρχονται τα κορίτσια για εξομολόγηση τα ρωτάω. Φορά παντελόνι. Ω! Τι πράγματα είναι αυτά! Παντελόνι. Μ' αρέσει παντελόνι. Φοράς παντελόνι, παιδί μου. Ζεις ότι προκαλεί. Ποοο! Πω! Τι είναι αυτά! Αυτό δεν είναι στα καλά του. Δεν είμαι στα καλά μου. Δεν είμαι στα καλά μου. Έτσι λε εσύ. <Και> Θα το δούμε μια μέρα αυτό. Αλλά τι δείχνει αυτό, Εξοικειωθήκατε. Εξοικειωθήκατε. Εξοικειωθήκατε. Και με το παντελόνι και με το μίνι και με την τσέτσιποσιά και με τη σκηλιά Σόξο. Α, βέβαια δεν είναι τίποτα. Κακό είναι αυτό. Τι κάναμε. Κανένα κακό κάναμε. Και σας είπα, δεν αντικώ τα παιδιά, τα παιδιά δεν φταίνε, δεν μάθανε. Κατηγορώ αυτούς που μάθανε και δυστυχώς κατευθύνουν κατά αυτό τον τρόπο τα παιδιά. Κατηγορώ τον εαυτό μου και όλο μου, το γένος, τη γενιά των σαραντάριδων που λένε, των σαρανταπεντάριδων. Αυτούς κατηγορώ. Το αξιοθήκαμε να έχουμε Αγίου ανθρώπους γονείς. και τώρα λέμε, αρχίσαμε, τον Ιτσεβό, τον Ρώσο, δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Μην μη δεν είναι τίποτα τώρα. Άσε αλλού να δώσουμε σημασία. Το χαδερφισμός. χαδερφισμός ακριβώς. Δεν είναι τίποτα το ένα, δεν είναι τίποτα το άλλο, δεν είναι τίποτα το άλλο και φτάσαμε σε αυτό το κατάστημα. δεν γίνει τίποτα τραβάτε μαζέψτε τα τώρα τα παιδιά σας όξο <Τι> που δεν γίνει τίποτα τραβάτε μαζέψτε τα λοιπόν <Τι> είδες πως προσκαλεί προσκαλούμενοι λέει τους παριοντας. είδες πως προσκαλεί για τη δουλειά του πάει ο άλλος αλλά μόλις την πετυχαίνει μπροστά του αλλάζει δρόμο και πάει πίσω τη. Προσκαλή. και σα είπα αγαπητές μου αδερφές και αδερφοί μην επαναπαυόμαστε με πολλή αφέλεια γιατί δεν ξέρει γιατί το κακό μπορεί κάποια στιγμή να χτυπήσει και τη δικιά σου πόρτα mm. και ίσως να την έχει χτυπήσει και ίσως αυτή τη στιγμή η κόρη σου να οδύρεται ζωντοχύρα πλέον από την ηλικία των 25 και των 27 και των 28 κατάλαβες μην εξοικειώνεστε Για το κακό κυκλοφοράει δίπλα μας το νερό αυτό το βρώμικο περνάει ανάμεσα από τα πόδια μας Και τι λέει αυτή η ασεβής γυναίκα Ο Κύριος χρησιμοποιεί τη γλώσσα της Όσες την μόνο αφρονέστατος Εκλεινά το πρόσμε Ελάτε όλοι άμυαλοι έλατε κοντά μου Έτσι λέει Όποιος είναι άμυαλος έλατε κοντά μου Τώρα δεν το λέμε έτσι το λέμε αλλιώς ξέρετε τώρα Όποιος είναι έξυπνος έλατε κοντά μου τώρα το λέμε και, αλλιώς, και αλλιώς δεν το πούμε γιατί είναι απρεπή η φράση μην είσαι μα τη γυναίκα σου θα και συνέχεια θα τη γυναίκα σου ξύπνα βλάκα και σε εσάς τις έτσι λένε μην είσαι μα ζούμε στο 21ο αιώνα αλλάξαν τα πράγματα έτσι δεν λένε Έτσι. και χειρότερα Και δεν πλένουμε αγυσίμα. Με πρόβλημα. Καταλάβετε. Αυτό ακριβώς λέει εδώ. Αυτό λέει. Εδώ ο Κύριος λέει την πραγματικότητα. Σμας λέει όποιος πάει κοντά τη είναι αφρονέστατος, είναι άμυακος. Σήμερα το κάναμε αλλιώτικα η γήθιος βλάξ είναι εκείνος που έχει είναι τίμιος και έχει τη γυναίκα του και τα παιδάκια εκείνος είναι βλάκας για τη σημερινή εποχή ξυπνήσαμε βλέπετε ξυπνήσαμε εγενήκαμε ξεφτέρια σήμερα τα μάθαμε όλα σήμερα και της ενδέέση φρονίσιος παρακελεύεται λέγουσα και αυτούς που δεν έχουν μυαλό λέει στα φρένα σημαίνει αυτό που δεν έχει μυαλό τους παροτρύνει αυτή η άφρον και χρασία γυναίκα και δη του λέει ελάτε να φάτε κρυφό ψωμί όχι ψωμί ψωμί έχουν και στο σπίτι τους ψωμί έχουν και στο σπίτι τους εδώ είναι η κονική φράση, είναι παραβολική εικόνα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό που είπα μόλι προηγουμένω. Όλο τη γυναίκα σου και τη γυναίκα σου και τη γυναίκα σου, τα έχει. Δεν άντα και ξένο ψωμί. Έτσι σου λέει. Έτσι λέει η πονηρά γυναίκα. Έτσι λέει η ανήθικη γυναίκα, η άσεμνη γυναίκα, η άτιμη γυναίκα. Η γυναίκα αυτή η οποία δεν έχει σκοπό να φτιάξει σπίτι, αλλά έχει σκοπό να διαλύσει σπίτια. Αυτά λέει. Αυτά λέει δηλαδή. Και ξέρετε ποιο είναι το, το, το πικρό της υποθέσεως, ξέρετε ποιο είναι. Ότι αυτές οι γυναίκες πλέον είναι οι δασκάλε σήμερα. Αυτές διδάσκουν τηλεόραση αυτές μας προβάλλει. Έχουμε το μεγάλο δαίμονα που λέγεται που έχει όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς το Ιταλός έβγαλε τα κερατά του, λέει στις ταράτσες, στις ταράτσες. Δεν χωράει με στο σπίτι πλέον, είναι μεγάλος τώρα. Τα κερατά του είναι πάνω στις ταράτσες. Και έχουμε μέσα από αυτά τα κέρατα εμπήκαν αυτές οι βρωμιάρες, οι γυναίκες, οι πόρνες, οι διπλοπαντρεμένες, οι τριπλοπαντρεμένες, αυτές που δεν το έχουν σε τίποτα να ομολογούν με θρασύρυτα την πορνία τους. Δεν το έχουν σε τίποτα. Αυτές να τις έχουμε διδασκάλους μέσα στα παιδιά μας, μέσα στο σπίτι. Διδασκάλους των αγοριών μας, διδασκάλους των κοριτσιών μας, να τις βλέπουν ολόγυμνες και να τους πίντουν παράδειγμα. όσες την άφρον άρτον πληφύω λέει ιδέως άψαστε και είδατος κλοπής γλυκερού ελάτε να φάμε να φάμε να γευτούμε την αμαρτία δηλαδή τι σημαίνει αυτό αδερφοί μου θα πω μια τελευταία κουβέντα και θα τελειώσω και η τελευταία κουβέντα είναι η εξής το ότι υπάρχει αμαρτία το ξέρουμε όλοι μας είμαστε όμως ένα αφοβερό κατάντημα ότι σήμερα η αμαρτία στεφανώνεται παίρνει δάφνες και η τιμιότητα καταδικάζεται Αυτό είναι το έσκατο σημείο της διαφθοράς. Ευρισκόμαστε στην εποχή, επαναλαμβάνω που η αμαρτία, κάνε μια διακοπή εδώ, γιατί μου ήρθε δυο δύο-τρει φορέ στο μυαλό και ο διάλος συνέχεια μου το παίρνει, δεν θέλει να το πω. Ας σας το πω τώρα λοιπόν. Ξέρετε που έχουμε φτάσει. κλάψτε, έχετε δάκρυα, δεν έχετε δάκρυα τι να σας πω, εσείς κλαίτε κλαίτε μην χάσετε κανένα κα, κα, κα, κα, τάνηρο λιγότερο από τη συνταξή σας, εκείνο σας καίει σας δεν έχετε μυαλό να κλάψετε για άλλα μεγάλα σπουδαία και πράγματα κλάψτε, έχετε, έχετε δάκρυα να κλάψετε ακούστε λοιπόν με πληροφορούν και μάλιστα άνθρωποι δικοί μου πνευματικά μου παιδιά Άρα. ότι πλέον λέει κάτω στις θέσεις εργασίας στις θέσεις εργασίας προσλαμβάνουν πλέον μόνο ανήπατρα κοριτσάκια και ξέρετε αυτό γιατί για να τα έχουν του χεριού τους πρώτον και άμα το κοριτσάκι αυτό τολμήσει να πει ότι ξέρετε παντρεύομαι παντρεύομαι μια κλωτιά κιόξο ξέρετε γιατί γιατί λέει κόστος θα πληρώνει και επίδομα του οικογενειακού έσκος έσκος οι μου έλεγε παντρεμένη γυναίκα που έμεινε έγκυος έγκυος και τόλμησε να το πει ότι πρέπει να πάρω άδεια το τι άκουσε και την απέλησαν στο τέλος δεν έχετε δάκρυα εδώ να κλάψετε ε, δεν έχετε δεν σας νοιάζει γιατί είπαμε, είμαστε στην εποχή, ξέρετε πια, αυτή που σας είπα προηγμένως, που η τιμιώτης καταδικάζεται και διώκεται και περιφρονείται και προάγουμε την πορνεία. Ξέρετε τι μου είπε και μάλιστα χριστιανός, δεν τον άφησαν να κοινωνήσει. Ποτέ, ποτέ, του λέω μην ξαναπατήσει εδώ πέρα, από μένα θεία κοινωνία δεν θα ξαναδείς ποτέ σου. Να το ξέρεις καλά, θέλεις να αλλάξεις πήγαινα που νομίζεις, σε μένα δεν θα εδώ. Αυτός ήταν, έχει κάποιο μαγαζί κάτω εκεί και όταν η κοπελίτσα παντρεύθηκε την κάλεσα της λέει απολύες γιατί απολύομαι λέει άκου κοπέλα μου της λέει θρασίτατος προμιάρης άκου κοπέλα μου της λέει τον κόμενο μπορούσε να τον έξω όποτε θες και όσες φορέ δεν με νοιάζει Σύζυγο δεν μπορώ να σου τρέφω εκεί κατατήσαμε τα ακούτε και χριστιανός μου παρίστανε το χριστιανό και και εξομολογιόταν και είδα να του προσφέρω και τη Θεία Κοινωνία Αυτό είναι το κατάτιμα, το κατάτημα Τελειώνουμε αγαπητοί μου αδερφοί με πέντε λεπτά καθυστέρηση ως συνήθως αλλά Θέλω να πιστεύω ότι τα διδάγματα ήταν αρκετά και πέντε στίχοι ήταν πολύ, πάρα πολύ για τη λίγη αυτή η ώρα την οποία είχα στη διάθεση μου. Ο Θεός να είναι μαζί σα.